Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα ζούμε στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας. Οι παλιές τυπογραφικές μηχανές έχουν αντικατασταθεί από τέλεια μηχανήματα και οι δορυφόροι προσφέρουν ταχύτατη πληροφόρηση. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι πρόσφατα παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση τον πόλεμο στο περσικό κόλπο καθισμένοι αναπαυτικά στον καναπέ του σαλονιού μας. Καθημερινά παίρνουμε πλήθο πληροφοριών από τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τι αφήσει, τι διαφημίσει. Ο ημερήσιος και περιοδικό τύπο, όπω και τα άλλα μέσα μαζική ενημέρωση, παρουσιάζουν επίκαιρα θέματα και ενημερώνουν το κοινό. Η πληροφόρηση είναι άμεση. Κάθε λεπτό μπορούμε να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει σε κάθε σημείο του πλανήτη. Οι δημοσιογράφοι, οι συντάκτε, οι φωτογράφοι, ακόμα και οι γελιογράφοι. Παρακολουθούν την επικαιρότητα. Καθημερινά παρουσιάζουν θέματα και γεγονότα. Πολιτικά, κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά, όχι μόνο από τον ελληνικό, αλλά και από τον διεθνή χώρο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βελτιώνουν την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Βγάζουν στο φως τη δημοσιότητας προβλήματα και προτείνουν λύσεις. Ασκούν κριτική στα γεγονότα, ευαισθητοποιούν και την κοινή γνώμη. Δίκαια θεωρούνται από πολλούς ως η τέταρτη εξουσία. Συχνά όμως ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι αρνητικός. Όταν η δημοσιογραφία δεν λειτουργεί αντικειμενικά, το συμφέρον μπαίνει πάνω από την αλήθεια και η κοινή γνώμη από προσανατολίζεται, τότε μιλάμε για κίτρινο τύπο. Η τηλεόραση με τη δύναμη της εικόνας δίνει την ευκαιρία στους να προσεγγίζουν άμεσα τα γεγονότα. Αντίθετα, το ραδιόφωνο προσφέροντας μόνο ακουστικά ερεθίσματα σε κάνει να σκέφτεσαι και να φαντάζεσαι. Γι' αυτό πολύ το προτιμούν. Σε όλα τα είδη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυριαρχεί διαφήμιση. Φωτογραφίες, αφήσει, σκίτσα καταφέρνουν με την πολυχρομία τους να μαγνητήσουν και τον πιο αδιάφορο. Παρουσιάζουν τα προϊόντα με τέτοιο τρόπο ώστε είναι δύσκολο να αντισταθεί κανεί. Τα μέσα μαζική ενημέρωση. Και ιδιαίτερα το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, εκτός από πληροφόρηση παρέχουν και ψυχαγωγία. Μουσικοχορευτικές εκπομπές, ταινίες, θεατρικά έργα, τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα αγαπητέ του πλατή κοινό, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά παιχνίδια. Τελευταία στην Ελλάδα κυκλοφορούν όλο και περισσότερα περιοδικά και εφημερίδε. Λειτουργούν πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικά κανάλια ιδιωτικά και κρατικά. Έτσι το κοινό έχει τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του και να έχει άποψη για ό,τι συμβαίνει γύρω του.